και πιέ μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίκη σφαίει! Τώρα σου είπα! Τώρα σου είπα! Ματάει ένα κουμπί και λένε μια χοντρή και λέει στα παιδά και σφαίρα. Πάμε Α, στα, στα τηλέφωνα καλή μέρα. Σέλετε. Προνια πολλά! Χόνια πολλά. Με υγεία πάντα απ' όλα Να σε και προφημπουό του χρόνου τέτοια μέρα. Οτι ο λαό και ο Θεό. Έχει γαζέψει! Οτι πει ο λαό και πει ο Θεός. Οριάζει ο κόσμο, λογικό. Θέλει το βελόπουλο του χρόνου τέτοια μέρα, δηλαδή 25 Οκτωβρίου του 2025. Τόσο δε θα έχουμε, ναι, τόσο θα έχουμε του χρόνου έχουμε τον το θέλει. Όλοι το θέλουμε, εμεί εδώ πάρα πολύ, το Γιατί το μέρα μπορεί να γίνει σε δύο μήνε σε έξι να μπει το 25, να φύγει το 24 με Κυριάκο Μτσότακη, οκ. Okay, αλλά να έρθει το 25 με Κυριάκο Βελόπουλο προθυπουργών ακροατές του, στην εκπομπή, οι οποίοι τηλεφωνούν, τον βλέπουν όλοι, τον έχουν πλάσει στη φαντασία τους, ε, τα χαπιάθερίζουνe ως προθυπουργό. Με Μαρκούτε. Μας αλλά θέλει όλη χώρα. Καλά, δεν μου ήδη. Να Κάποιοι με θέλουν Κάποιοι δεν με θέλουν Τώρα σου είπα Τώρα σου είπα Κάποιοι μας πολεμάνε μην φοβάστας Είπα αντέχουμε Να φάω να κομπώ Τον ειρυφρό Σταυρό Πως είσαστε συνένοιες και ποιο Ελλάδα έχει εξασφαλίσει Ευρωπαϊκούς πόρους Χωρίς προηγούμενο Πατάω κι άλλο ένα Και βγαίνει μια χοντρέλα Και λέει στα παιδάκια Ανοίξα τρέλα Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει Ε Χωρίς προηγούμενο. Τώρα σου είπα! Τώρα σου είπα! Έτσι λοιπόν, από τον ένα Κυριάκο που θα είναι του χρόνου Πρωθυπουργός, πάμε στον άλλο Κυριάκο που είναι τώρα Πρωθυπουργός. Οι καλύτεροι είμαστε, οι πιο τυχεροί, οι πιο ευτυχισμένοι. Ο Κυριάκος Μητζοτάκης μιλώντας στο ΣΕΒ χτες, παρουσίασε τα επιτεύγματα και είναι πάρα πολλά, πράτησαν και πολλή ώρα θα τα ακούσουμε τώρα για να καταλάβετε ότι η Ελλάδα η σημερινή, σε σχέση με την Ελλάδα τη χθεσινή, δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Η Ελλάδα του 2024 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019. Η οικονομία μας έχει γίνει από την εντατική. Μπράβο! Καταγράφει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Μπράβο! Μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις χρέους παγκοσμίως. Μπράβο! Η επιδευτική βαθμίδα είναι γεγονός ύστερα από 14 χρόνια. Μπράβο! Ο τουρισμός καταγράφει δεδικά ρεκόρ. Μπράβο! Έχουμε κλείσει πρακτικά το μισό επενδυτικό κενό που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη. Μπράβο! Με δημιουργήσει σχεδόν 500 και άλλες νέες θέσεις εργασίας. Μπράβο! Αυτές έφεραν την ανεργία σε μονοψήφια ποσοστά με τους μισθούς να αυξάνονται. Μπράβο! Είναι τώρα η στιγμή τώρα είπα! για ένα νέο συμβόλιο δράσης. Είναι τώρα η στιγμή για ένα νέο συμβόλαιο δράσης. Τι στιγχύνω με! Όχι δεν μου αρέσει αυτό που λέει η Εκατερίνα Λιντβίνοβα. Αυτή είναι που ουρλιάζει από το Survivor. Αν δεν το βλέπετε, να την μάθετε τώρα. Έχει γίνει viral με κάτι ουρλιαχτά, με κάτι φωνές δεν κατάλαβα το λόγο. Δεν έχει σημασία, δεν τα ψάχνουν αυτά, δεν μας απασχολούν. Ό,τι δώσει επικαιρότητα και επειδή έχει πολλά κέφια επικαιρότητα, δίνει ηχητικά εικόνες τις οποίες προσπαθούμε να τις κουμπώσουμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Οπότε η Λιτβίνοβα λοιπόν δίνει αυτούς τους παράγει, αυτούς τους ήχους. Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ τον ακούσαμε, τα καλύτερα είχε να πει στους βιομήχανους, ευχαριστημένοι και αυτή με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο, ε, σε όλους τους τομείς, από τους μισθούς, από το χρέος, από την ανάπτυξη, από τους δείκτες. Οπότε λογικό ο Economist, τον οποίο τον επικαλούμαστε στη συνέχεια εμείς εδώ μας έχει στην κορφή. Όλες μας οι κινήσεις συντύνουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και δεν είναι τυχαίο ότι στη σχετική λίστα του οικονομιστ κατατάσσει την πατρίδα μας στις πρώτες θέσεις Δεν τυχαίνουμε! Σε ό,τι αφορά την πρόοδο στο συγκεκριμένο τομέα είμαστε 34η, μεταξύ 82 χρονών δεν μας ικανοποιεί προφανώς αυτή η απόλυτη απόδοση αλλά έχουμε κερδίσει προς 6-28 ολόκληρες θέσεις είμαστε στην κορυφή Ανάμεσα σε εκείνες τις χώρε με τις καλύτερε προπικέ. Εσύ μορματά που κλέπει τα κουδιά και κάνει τα μαλλιά σου πέρνα. Πράκει το να και πλάνο η δράζι από το τελευταίο εσύ πορεία τα κουδιά και κάνει τα μαλλιά σου περμανάν. Είμαστε στην κορυφή ανάμεσα σε κίνει στι χώρε με τις καλύτερε προπικέ. Καλώ ταξίκι να έχει ο κύριο Χοτάγει. Στο καλό. Κουτσούπα εδώ από την Βουλή. Είμαστε στην κορφή, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας είναι και άλλες χώρε. Αλλά το παρουσίασε έτσι ο Κυριάκος Μιτσοτάκι, σύμφωνα πάντα με τον εικόνομη, το είμαστε στην κορφύ εμεί και 10. Αλλά είμαστε στην κορφύ, όμως λοιπόν μπορεί να είσαι στην 8η Θέσυνα. Αν ότι την πρώτη 80 είναι κορφύ, είσαι και εσύ κορφύ. Αν βάλεις την η πεντά κορφύ δεν είσαι στην κορυφή, αλλά εδώ έβαλε και άλλε Οπότε πάμε πάρα πολύ καλά, το βεβαιώνει το πιστοποίηση και ο εικόμη, το πιστοποίηση τη ζωή όλων μα το πιστοποιούν και τα στοιχεία που δίνουν οι πίνακες, οι υπουργοί, οι δηλώσεις, των βουλευτών τι άλλο να θέλει κανείς έχουμε και ένα τριήμερο με κάπως ηλιοφάνεια και ψύχρα το βράδυ πάνε όλα πάρα πάρα πολύ καλά αλλά όμως αυτό θα σταματήσει γιατί στη θέση του ενός Κυριάκου θα έρθει ο άλλος Κυριάκος Πάμε στις παρακαλώ Καλημέρα, Χαίρετε. εγώ είμαι Ναι, ναι, ναι Κυριάκο μου, Βελόπουλε σου καρδιά εύχομαι Πρωθυπουργό, να σε έβλεπα Η Ελλάδα μπαχ Χρόνια σου πολλά προέβρε Να σε καλά κριτικάρα, να σε καλά Μαντινάδα κριτική ήταν αυτό Καλά που μας το έπαι, γιατί δεν το είχαμε καταλάβει Νομίζουμε ότι είναι πίεση χαϊκού Οπότε είναι Μαντινάδα κριτική Το είπε ο Βελόπουλος ε, Τώρα σύμφωνα με τα όσα ακούσαμε Χτεσινά, του Κυριάκου Μητσοτάκη Πάμε στον άλλο Κυριάκο, τον Τρέχοντα Ε, πάμε πάρα πολύ καλά, σχεδόν είμαστε πλούσιοι. Έχουν ανεβημιστεί, υπάρχουν θέσει εργασία, πρωτιέ, κορφέ, βουνά, αλλάγκη, λόγκι και όλα τα παιδιά και όλα τα υπόλοιπα. Όμω, επειδή θα αλλάξουμε από κυριάκο, θα πάμε σε άλλο Κυριάκο, όταν έρθει ο άλλος Κυριάκο, τι ακριβώς θα γίνουμε. Εμείς δεν πήγαμε για κάναμε φασίρι, παιδιά. Εθόμαστε ακόμα του 5-7%. Δεν είμαστε ακόμα διαμαρτυρία. Θέλουμε να κυβερνήσουμε. Το τι θα γίνει δεν ξέρω. Θέλουμε Από, από τη που θες να κυβερνήσεις λοιπόν Θέλεις όλους τους Έλληνες, τους φτωχούς Έλληνες να τους αγκαλιάσεις Και να τους πεις ελάτε εδώ ρε, παιδιά Μπορούμε να γίνουμε πλούσιοι Μπορούμε να γίνουμε ευκατάστατοι Μην τα ξαφρίζεις πολύ Γιατί είναι όλο ζουμί Μην ρίχνεις και νερό Δεν είναι κανά Πατάω να κουμπί Και βγαίνει μια φόντρη και λέει στα παιδάκια Μπορούμε να γίνουμε ευκαντάστατοι, μπορούμε να γίνουμε πλούσιοι Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι, πλούσιοι, πολύ πλούσιοι Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά Καλά παιδιά, δε θα μην κάνεις, να σας βαθήσουμε κι εμείς τα φάτει Ναι παιδιά, ναι παιδιά, να με βοηθήσετε να τα φάμε όλοι μαζί, γιατί είστε καλά παιδιά Έτσι θα λένε στου Ευρωπαίου που θα βλέπουν τη κόσμο μα τη βλέπουν ήδη δηλαδή. Θα τους λέμε ότι έχουμε γίνει πλούσιοι ελάτε βοηθήστε μας να φάμε αυτά τα λεφτά. Δεν το περιμέναμε, Δεν είχαμε ετοιμαστή, δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε, έχουν γεμίσει τσέπες, σε ντούκια, μπαύλα, λογαριασμοί, θυρίδε, ελάτε να φάμε τα λεφτά. Θα είναι ωραίο αυτό να βγαίνει ακόμα όπως εδώ το περιέγραψε ο Ευρώπη στους ακροατές του και να λέει ω προεκλογικό σπότ, δήλωση, έτοιμα, τσιτάτο, να λέει ότι θα σα κάνουμε πλούσιου. Δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα κάποιος που να το πει έτσι χοντρά, χύμα. Όλοι λένε, καλύτερη ζωή. Θα παλέψουμε, θα κάνουμε, πάμε μπροστά. Τον μπροστά παίζει πάρα πολύ. Τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Κατευθείαν. In direct. Να πει θα σας κάνουμε πλούσιους εμείς θα σας κάνουμε πλούσιους Το έχει πει ο Βελόπουλο, το έχετε εκμειώσει με τους υδανθρακείε που έλεγε καμένο, οι δρογονάνθρα που είναι το κανονικό, που θα βγουν από την Κρήτη. Τρει, 4.0 ο μισθό και 2-3 χιλιάρικα νομίζω η σύνταξη. Πλούσιο πλούσιο δεν γίνεται, αλλά αυτά θα γίνουν την πρώτη, τέτοια ή τη δεύτερη. Θα γίνουμε όλοι πλούσιοι, πιο κόμμα θα τα κάνει όλα αυτά μα περιγράφει τώρα ο πρόεδρο Συνομοσιολόγοι, ψεκασμένοι, στρατηγικοί κακοπληρωτές Φασίστες, ομοφοβικοί, σκοτάδιστές, ακροδοξιοί, ρωσόδουλοι, αρνητές της επιστήμης Και τώρα ο νεολογισμός, πατριώτες της φακής. <σομίως> Και τώρα ο νεολογισμός, πατριώτες της Τι Συσυχία <σομίως> ο Κυριάκος Βελόπουλος λοιπόν με τους πατριώτες της ΦΑΚΙΣ θα πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ εκεί ένας βουλευτής που στηρίζει κασελάκι αλλά δεν έχει πει ότι το έχει μετανιώσει δεν είναι από αυτούς είναι σοβαρός βουλευτής και έργυρας, ο κύριος Αυλονίτης έκανε δηλώσεις κάθε μέρα φιλοξενείτε στα κανάλια θα ακούσουμε τι είπε προχτές 23 Οκτώβρη και στη συνέχεια θα ακούσουμε τι είπε και χτες 24 Οκτώβρη η πρώτη του δηλώ Στην περίπτωση την οποία δεν εκλεγεί, μάλλον δεν επιλεγεί να είναι υποψήφιος ο κύριος Κασελάκης, όποιος, όποιος Κασελάκης ή εγώ ή οποιοςδήποτε άλλος, τότε δεν έχω θέση μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ανεξαρτοποιηθείτε δηλαδή. Ε, οι επιλογές είναι τρεις. Θα ανεξαρτοποιήσει η δημιουργία ενός κόμματος που συμβαδίζει με τις απόψεις μου ή η επικρατέστερη κατά μέρα άποψη, η Κέρκυρα. Ιδιότευση δηλαδή θα πάει στο σπίτι, θα κάτσει στην Κέρκυρα Μια χαρά αυτά είπε προχτές ότι θα φύγει από το κόμμα Δεν μπορεί να μένει εκεί, δεν είναι σωστό, δεν είναι κόμμα αυτό Και τα λοιπά τι είπε Και αν το συνέδριο πάρει απόφαση να ακυρώσει την απόφαση τη κεντρική επιτροπή έκαλο. Ναι, εάν αυτό έχει να κάνει με τις πάρει, εκλογές. Εάν δεν την πάρει την απόφαση, εσείς. Εγώ έχω δηλώσει ότι στην περίπτωση κανονία το συνέδριο που θα προκύψει απορρίψει η υποψηφιότητα mm -hmm. του κύρου Κασιλάκια, θα παραμείνει στο κόμμα. Μου. Γιατί θεωρώ ότι το ανώτατο συνέδριο επέλεξε νέο πρόεδρο. Θεωρώ ότι είναι απολύτως σε αυτό. κάνει άλλο κόμμα ο κύριο Κασελάκη. είπα, απάντησα ήδη. Θα πούμε στο κόμμα. Αυτό θα πει σοβαρότητα, αυτό θα πει συνέπεια αυτό θα πει σεβασμός προς τους ψηφοφόρους και προς το τηλεοπτικό κοινό το οποίο είναι η βάση της αστικής δημοκρατίας μην το ξεχνάμε τη τηλεθεατές είναι όσοι ψηφίζουν, δρούν, σκέφτονται κτλ, κτλ. τη μία μέρα θα φύγει την άλλη δεν θα φύγει, θα παραμείνει στο κόμμα καταλαβαίνουμε ακριβώς ποια είναι η θέση του κυρίου Αβλονίτη καθαρή, κρυστάλλινη δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. περισ Από τον κύριο Αυλονίτη. Μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για όλα τα υπόλοιπα. Όμως πρέπει να κλείσουμε το τραγούδι επαιτειακό λόγω των ημερών. Το πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή που αν υπήρχαν οι ταμιτού και όλα τα υπόλοιπα, ε, η ορθότητα, η σημερινή δεν θα είχε γραφτεί τότε αυτό το τραγούδι γιατί μιλούσε για μια χοντρή. Όμως το περνάμε επειδή έχει γραφτεί δεκαετίες και τραγουδιόταν δεκαετίες πριν σε αυτό τον τόπο. Για συγκεκριμένου λόγους για το πλοίο και για τα συστήτεια που γινόταν και για τα πλοία που φέρνε τη βοήθεια και τα τρόγανε, οι μαύραγορίτε παίρνουν αυτή τη βοήθεια, την πουλάγανε την χρυσοπουλάγανε και παίρνουν και τα σπίτια των ανθρώπων κεκ. Οπότε είχε γραφτεί όλο αυτό το, το τραγούδι σε πολύ χαρούμενο ρυθμό για να περιγράψει μια λαμογιά και ένα δράμα που περνούσε τότε ο ελληνικός λαός Όλο αυτό το ταιριάξαμε σήμερα με την. Κορφή που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και την δράση. Είναι τώρα η στιγμή τώρα είπα! για ένα νέο συμβόλιο δράσης. <μμ>. Για ένα νέο συμβόλιο δράσης. Και εσύ τα ρολόγια Κλένεις το λό και κάνεις μαπουσάγια με φέλό χνοι <Καισύνω με> και σίμε τα ρλό κλένεις το χυλό και κάνεις μαπουσάγια με φέλό καλό τα ξύδην γι κύρου σουν σοτάγεις όου θα πα π τ ό πως ή σα στλέ σ ένο χς κυ Και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδιά. Πράξε ένα πεζόλο και βράδυ του και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια παιδάκι Υψωμί. Αυτό από τα παλιά. Εδώ είναι ελληνοφεια όπω κάθε μέρα Το Περιμένει να ακούσει τις απόψεις, όλα αυτά θα παίξουν την τρίτη τη δεύτερα έχουμε εθνική επέτειο παρέλαση, δεν θα είμαστε εδώ, θα παίξει ένα ηχογραφημένο, μια παλιότερη εκπομπή δηλαδή. Ε, και επειδή έρχεται τριγημερό της 28ης Οκτώβριου και δημιουργούνται συνειρμοί, δημιουργούνται πάλι απορίες, προβληματισμοί, τι έγινε τότε, κάποιες συζητήσεις στους μεγαλύτερους, μπορεί και στους μικρότερους, ξεκίνησε ο πόλεμος... Φασισμός στην Ευρώπη τη δεκαετία του 30 και εδώ στην Ελλάδα είχαμε μεταξά Είπε το περίφημο όχι, έτσι όπως το είπε, ήθελε να πει κάτι άλλο Οι συμμαχίες, η Αγγλία, η Γερμανία, οι ξενοκίνητες οι κυβερνήσεις εδώ στη χώρα Ο λαός, ε, στην πορεία ε, ήρθαν και οι Γερμανοί, δεν τα καταφέραν οι Ιταλοί Τους πετάξαμε στα βουνά της Αλβανίας, μετά ήρθαν οι Γερμανοί, οι Γερμανοί εφαρμόσαν αυτό που εφαρμόζαν σε όλες τις χώρες εδώ ήταν πιο σκληρά τα πράγματα δημιουργήθηκε ένα αντιστασιακό κίνημα μεγαλειώδες έσωσε τον κόσμο πραγματικά έσωσε τον κόσμο και από την πείνα και από το θάνατο όλα αυτά είναι πάρα πολλά για να μπορέσει κάποιος να τα περιγράψει να τα δικηθεί, να τα σκεφτεί θα σταθούμε σε δύο στιγμές αυτής της δεκαετίας που υπάρχουν και σε ήχο ε, αυτό μόνο αν κάποιος σας ρωτήσει τι έγινε τότε γιατί αυτό που έγινε τότε συνεχίζεται και σήμερα με διάφορους τρόπους και μεταμορφωμένο με κάποιο τρόπο ε, θα ακούσουμε δύο ηχητικά που προκύπτουν από αυτή τη δεκαετία το πρώτο είναι αυτό ο όρκος του Ταγματοσφαλίτη ο όρκος των Ταγμάτων Ασφαλίας ορκίζομαι εις τον Θεό τον Άγιο του των όρκων ούτε θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ονοτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστός άπασας τας ανατεθισόμενας μου υπηρεσίας και θα υπακούω ανεφόρον στας διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλό ότι διά μίαν εναντίον των υποχρεώσεων μου τας οποίας διά του παρόντος αναλαμβάνω θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Έλληνες, καθαρό έμοι, δίναν αυτό τον όρκ Και ορκιζόντουσαν στο Χίτλερ, ο οποίος Χίτλερ είχε κάψει χωριά, είχε δημιουργήσει συνθήκες πείνας, θανάτου, κατοχής και καταλάβει όλη την Ευρώπη. Είχε ανοίξει τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που ξέρουμε όλοι τι συνέβαινε εκεί. Έτσι λοιπόν εδώ ορκιζόντουσαν σε αυτόν τον όρκο. Είναι το ένα που πρέπει κάποιος να έχει τον νου του. Το άλλο είναι αυτό. Ο όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι ένα αγωνιστό πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξημο του εχθρού από τον τόπο μας, για τις ελευθερίες του λαού μας και ακόμα να είμαι πιστός και άγρυπνος φρουρός προστασίας στην περιουσία και το βιώς του αγρότη. Δέχομαι προκαταβολικά και την ποινή του θανάτου, ανατιμάσω την ιδιότητα μου του έθνους και του λαού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 και ο Κατράκης εδώ ο Μάνος Κατράκης έτσι λοιπόν δύο στιγμές από αυτή τη δεκαετία οι οποίες μεταλλασσόμενες υπάρχουν μέχρι και σήμερα δεν είναι μία η Ελλάδα δεν είναι ένας ο ελληνικός λαός που τότε πολέμισε και έκανε ό,τι έκανε πάντα υπάρχουν αυτά τα δύο τότε ήταν δοσίλογοι μαυραγορίτες, έκλεβαν τη βοήθεια έπαιρναν τα σπίτια, τα οικόπεδα συνεργάστηκαν με τον κατακτητή το άλλο κομμάτι που βγήκε στο βουνό, πολέμησε τον κατακτητή, πολέμησε και τον προδότη, τον ταγματασφαλήτη, παππούδες ιδεολογικοί των σημερινών που είναι στα πράγματα και από τότε όλες τις δεκαετίες, και αυτοί οι ταγματασφαλήτες τότε έστεισαν στον τείχο μετά, αυτούς που αγωνίστηκαν κατά του φασίστα κατακτητή. Δύο Ελλάδες είναι που πορεύονται, οι δύο όρκοι νομίζω το διαχωρίζουν κανονικά. να προσκυνήσω βεζίρι και πασά, βράχος μου κλείνει την πασά Δια αυτές τις μέρες, στους λόγους, τους πανηγυρικούς της ημέρας θα ακουστεί όλο αυτό ότι ένα έθνος με ορμή και όλα τα υπόλοιπα να έχετε πάντα στον νου σας αυτούς τους δύο όρκους. Σε καμία περίπτωση ποτέ ο Μαυραγωρίτης, αυτός που έκρυβε τα τρόφιμα και περνούσε καλά ο ίδιος και οι συνεργάτες και οι φίλοι του και οι συγγενείς του δεν ήτανε ποτέ στην ίδια μοίρα με τον Αντάρτη, με αυτόν που αγωνιζόταν για να έχει μια αξιοπρεπή ζωή. Αυτά για το τότε. Μια ευχαριστή είδη. η συέλιξε η της Ποινιώ. Από τις δύο βλέπω κανονικά αναχωρούν τα πλοία για όλους εσάς που θέλετε να πάτε ένα, τον πλούτο που μας έλγει πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κυριάκος Βελόπουλος να τον ε, επενδύσετε στα νησιά, στα βουνά, στους κάμπους αυτή της πολύ όμορφης κατά Χώρα σαν εξαιρέσουμε τους τους απογόνους τους, προγόνους τους και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά Καλησπέρα. Καλησπέρα, όλησπέρα. Αποστολή ο Νίκος που αποδεδειγμένα παρακολουθούνταν μέσω του prétεντο από την κυβέρνηση και την ΕΕ την ΑΕΠΑ. Ε, εντάξει, τώρα, τώρα, τι; Πούσες λοιπόν για αυτό το θέμα; Δεν ξέρω. Μπορεί να έκανε και να μην το έχουμε μάθει. Ξέρεις Είχα εσύ; καθώς... Περάσε όμως μίνησες Χριστόφορο Ζαραλίκο για ένα τούι που έγραψε ο Ζηρελίκος. Μέκανε καμία κίνηση για την παρακολούθησή του, έτσι; Και για αυτό το θέμα. Να σου πω, η αλήθεια είναι Ότι και yeah. πολύ ελεύθερο το έχει αφήσει ο έλλον. Λοιπάμε, υπάρχουν ευθύνε. Θα, θα έπρεπε να κοβόταν το Twitter. Όχι, το θα πρέπει να μην αφήνει να γράφουμε και τόσα πράγματα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Είναι ένα μέσο κοινωνική δικτύωση και ενημέρωση. Και μάλιστα πολύ άμεση και γρήγορη. Ναι. Αλλά και οι πολλέ ελευθερίσει να που οδηγούν. Γι' αυτό ο κύριο Έλλον και το θεάριο του έργο του θα οδηγήσουν εκεί το οδηγήσουν το Twitter. Καλά, Με λένε ρίζω και όπω θέλω τα γυρίζω. Του προάλλε πήρε μια κοπέλα και είπε να σε φιλοξενήσει στις δεξέλα. Δεν τη δίνεις το τηλεφώνω μου να φιλοξενήσει εμένα μου Γιατί αυτό με έρχεται. Εσύ δεν προλαβαίνει, αλλά Πώ έγινε αυτό, πώς προέκυψε. πρόκειται. το προλάβω εγώ. Κι αν προλαβαίνω. Άλλο προλαβαίνει, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν είμαι δικαιοκίνητικό. Αυτό θέλω. Έτσι βράβαι. Okay. Yeah, okay. yeah, yeah. Εντάξει. Θα σε πάει καλά αυτό. Μια χαρά με πάει. Α, ah, οκ. Okay. Να πω κάτι και για τον ε, σταϊκούρα, ο οποίος ως Υπουργό 5 με απευθείας ανάθεση κάτι εκατομμύρια στην εταιρεία που είναι συνέδριο η γυναίκα του. Α δεν μπορούμε, δηλαδή το ε, ποινικοποιούμε και το επιχειρήν, μάλιστα. Ωραία. Ναι, το okay. Και να υπάρχει ρατσισμό εναντίον των γυναικών. Σε Ούτε τα προσχύματα, κανένα πρόσχυμα. Πατριαρχία πάλι και οι γυναίκε να μην επιχειρούν και αν επιχειρούν, ναι. επειδή υπουργού, ε, εντάξει, όπα, ε. αυτό είναι ναι, έτσι, και, και τη κατά 30 λεπτά. Το δύο σημαντικοδό. Ποιο τα τα παίρνω από εμένα και από εσά και από τον φτωχό. Και τα επιστρέφω μόνο στο φτωχό.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 Ίδιο, ε, το, το ίδιο. ίδιο είναι θα τόσο καλά λόγια για αυτό το κιμανάκι που δεν μπορούσε να έχω στην αυλή και θέλω να το ακούσω ρε παιδί μου. κάνεις υπομονή μέχρι να ξανανέβη παράσταση κάπου. Εδώ στην Αθήνα. Ναι Ξέρεις πότε, όχι. Καλά. Άρα, δεν θα τα διαβάσεις καθόλου. Άρα ε, όχι. όχι, αυτό που μπορεί να σας παρηγορήσει είναι να αρθείτε στο σταυρό του νότου που ξεκινάω 13 Νοέμβρη να Μάλι. ακούσετε άλλα κείμενα και αλλά από αυτό. Εντάξει, πω τώρα. Καζή διαφήμιση. Πέρασσα από διαφήμιση διαφήμιση. Δεν πειράζει καλά σου. Καλά. Την είδηση των τελευταων λεπτών την είπαμε. Πλέουν τα πλοία, θα καταπλέψουν από τι δύο και μετά κανονικά όλα τα δρομολόγια. Άρα το τρίμέρο θα λειτουργήσει και θα εφαρμοστεί η διατάξει δηλαδή του τρει ημέρου. Οι του τρειμέρου. Όση μείνουμε εδώ. Θα πάμε να παρελσουμε. Εμεί και εκδήλωση Κυριακή Βράδυ 27 Οκτώβρια στην πλατεία. Δίπλα μια άλλη πλατεία το μνημείο της αντίστασης στην κεντρική με αντάρτικα τραγούδια και πολλά happening μέσα εκεί με ένα έτσι πνεύμα υπενθύμησης για να μην ξεχνάμε βασικές παρακαταθήκες και γεγονότα που συνέβησαν δεκαετία του 40 και πρέπει κάθε δεκαετία να τα θυμόμαστε. Άλλωστε αυτά είναι εδώ και μας θυμίζουν ότι υπάρχουνε. Ε, θα πάμε τώρα να δούμε πώς ε, γίνεται και ένας ζωντανός πολιτικός φορέας αυτοκτονή. Τα δύσκολα για το Σύριζα ξεκινάνε αφού κλείσει το κεφάλι κασελάκι. Νομίζω έχουμε τραυματιστεί σχεδόν αν Να σα το πω έτσι. Λε, νε, νε. Ε, δηλαδή χρειάζεται μια διαδικασία επανίδρυσης. Δεν αποκλείται και τον ενδεχόμενο τη διάλυσης. Δεν ξέρω πώς να το πω. Της... Προφανώ και δεν αποκλείται. Προφανώ και δεν αποκλείται. Είναι... Ακόμη και τη διάλειμση. Ο τραυματισμό ήταν πολύ χρόνο, το, Και τον, τον Τραυματισμό αυτό μας. Δεν τον έκανε ο ο αυτός που είναι. Σχεδόν ανεπανόρθωτα που λέει και ο Γιώργος Τσίπρας, λαός τώρα μέρος δεύτερον. Ναι. Μπαίζει το πουλί σου. Έλα κουνούμα. Ποιο παίζει το πουλί του. Ο πίσω πίσω κοντάριο μαλάκα, ακόμα δεν γίνει τα μπάξει. Κορνάρι και παίζει το πουλί του αυτόχρονα. Ναι, ναι. Θα τον παίξω κι εγώ. Λοιπόν κουνούλα, άκουσα λεφτά. Δεν χαρά πάει οικονομία. Σε εδώ χρήμα κλίδα εδώ που είμαι ξέρει βλέπω. πάει με εδώ τα λαμό, αυτά. Γιατί στον κόσμο τους αυτή, στην Ελλάδα, σε ένα άλλο κόσμο. Κερατίνι, πετρά, λονα, τάμπρο, Γιατί παιδί ήμουν να πάω στο τι κατάραμε σε παρακαλώ. Έχουν <Κι>, ανέβει <Κι>, ένα <Κι>, τώρα, είμαστε Ελλάδα 2.0 παντού. Ελλάδα 2.0, η νέα εκδοχή της χώρας στη νέα εποχή. Που έρχεται. Άκου, το πρόβλημα όμως... Ελλάδα 2.0 σημαίνει καταργούν οι φτωχογειτονιές. Και όχι καταργούνται δεν θα υπάρχουνε. Καταργούνται δεν πάμε, δεν περνάμε, δεν ξέρουμε ότι υπάρχουνε. Άκουσε με, το πρόβλημα είναι ότι δεν ζουνε μόνο αυτοί που είναι στα καλά προάστια στον κόσμο τους. Ζουνε και οι βλάχες που ψηφίζουν αυτά τα μουνόπανα. Κατάλαβες? Λοιπόν, σ' αφήνω να ακούσω την εκπομπή. Ναι, καλά. Δες τον Εμάλαγα να σου πω Gazi θα ψηφίσουμε και Алексей στην γιατί 15 κάθε μέρα Γιατί Μα, τι... κρύβετε γι αυτό Ναι Μαλάγα, μας λέγετε πίσω, καταρχήν το πρόγραμμά σας, τα σχέδια σας δεν τα λέτε καθόλου Όλη μέρα βάζετε feeds κατελάκι Τύρα. θα να ψηφίσουμε. Εντάξει, εγώ προσωπικά μέθοδος επινοπρέπει Θα ψηφίσω σίγουρα έτσι. Εσένα και... δεν σε θέλει κανάλως παιδί μου. Το έχω τα πανηγύρια έχω... είσαι. Πάτε... Δεν σε θέλει να Εγώ είμαι για τα πανηγύρια, αλλά υπάρχουν και Και χειρότερα πανήγηρια. Τώρα μην κάτσουμε να το αναλύσουμε. Εννοείς τις διασπάσεις σας. Ναι, συμφωνώ. Να είναι περήφανο οι Απανταχού Έλληνε. Δεν είναι Απανταχού, εί δεν είναι Απανταχού. Δε αλλά είναι, είναι, <avía> Olha, είναι πολύ απλώστα το όμω. Η πρώτη αυτηρία του κόσμου, τα περισσότερα πλοία στην περιοχή θα λύνανε το πρόβλημα των τριγώνων Βερμούν. Κάποιοι δε θέλουν να λυθεί το πρόβλημα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σώζη ζωέ και περιοσίε. Οι συνδυκαλιστέ δεν μελάνε. Πε, μπακούδε. Ναι, να σα πω κάτι. Να κάνω Τενε ρωτήστε. Ω, ενόσο δεν το κάνω κάτι, μου το λες το. Ακούω. Τι θα γίνει αυτό με το τοπής; Α, ναι, δεν υπάρχει άλλος να με βγάζει στον αέρα. Να έρπε βε μαλακέ να σε βγάλω, τι γίνεται Η εκπομπή. Τιποτα πλατσουρέκια. Μαζί θα με καλέσεις να κάνουμε μια εκπομπή εγώ μας σε μια ώρα όπως κάνεις σε μερικούς άλλος που έχεις βίντεο. Α, α τηηγες δει έτσι τη φάση. Ναι. Άλο εκείνο. Εδώ όχι, ατά λεμε βόνα. Εσένα και τον ταρίφα, α... λογικό. Ναι, ναι, όχι και μου είπαν λόγια εκεί να βλέποντι πρώτη εκπομπή μποίνει 27 10 Για και η Λουκά Γιατί δεχά 21, η ώρα του, λαού, η 8, η ώρα του Εκεί μιλάω ο δεύτερο. Θα σε ευχαριστώ γιατί ζητήσαμε που πρωτοβεί Έγινε που και, και εγώ ευχαριστώ και να σε καλά, παρακαλώ γεια. Να σου φορέ, πάρει Ρώμα σε γουστάρουμε ρε, αγόρι μου, τάξη ωραίο συγκεκριό, ξέρω εγώ σκυμτέκα. Τώρα να πει ότι ο άνθον καλά τη δουλειά του στην εκπομπή του μέγα, ένα παλικάρι εκεί πέρα, δεν ξέρω όπω το λένε. Καλά με και την διαδημοκρατει στι εκλογέ, ο, ο Ρόμα, τι θα πει. Δεν έχει πάει στον ευαγγελισμό, δεν έχει πάει, ξέρω εγώ, στο υποκράτηο. Δεν έχει πάει στο μεταξά.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 Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για όλη την εβδομάδα. Ακολουθούν οι αφιερώσεις, παραγγελιές σας. Μαγκαζίνο μετά με τον Γιώργο Πιέρο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε την Τρίτη. Καλό Τρίμερο. Θα ήθελα για την άλλη βαμάδα, γιατί δεν προλαβαίνω να σε ακούσω Και σε ακούω μόνο Παρασκευές, θα γίνω Λουκά, θα σε παίρνω μόνο Παρασκευή Αυτή είσαι, ήμουν σίγουρος Θα γίνω Ελένη Λουκά, θα ήθελα τα μικροτάκια και πέρα που λέει Μετά από μια καταιγίδα βγήκε ο Ήλιος με το συνδέχεις με το Ο Ήλιος ο Πράσινος, ο Ήλιος Πανατέλη Και δεν μπορώ βέβαια να μην σχολιάσω Και τον πολύ συνεργάσιμο καιρό Μετά από μια καταιγίδα Ο ήλιος της νέας φωτεινής Ελλάδος θα ανατείλει Επρόσωπον αγώνα για μια Ελλάδα αλεύτερη, σοσιαλιστική Είμαι ένας σοσιαλιστής, προοδευτικός πολιτικός Λαϊκή κυριαρχία, τεχνική ενεξαρτησία, όλοι, όλοι ζητούν. Ερχόμαστε από πολύ μακριά Πηγαίνουμε πολύ μακριά Και για σένα επειδή πραγματικά σας επιθύμισα Θέλω Nick into my arms Darling Into my arms Oh lord Into my arms Τουντουντουντου Εντάξει το πάω Into my Oh lord Into my arms Oh lord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 5 μήνε τώρα, έχω να Ναι, μπράβο. Από το λέει. Περθυνά, κοινά στα φίλια. Η Γιορβασίλ είχε κάνει κάτι δηλώσεις που έλεγε είναι δύσκολο αυτό, δεν είναι εύκολο και τα λοιπά. Τι στιμάσαι, θα τι βρει. Θα προσπαθήσω. Θα τις βρει. Η ταινία φτηνά τσιγάρα που παίζει ο τσάκω και περιγράφει πόσο εξάδελφο προσπαθούσε να κάνει πι... στον εαυτό του και λέει «Ακριβώς το ίδιο, είναι δύσκολο αυτό, δεν είναι εύκολο. Έδω, είναι εκεί που πρόβλημα. Πρόβλημα! αυτό λέει, γιατί ξέρεις, τις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 Μιλάω με τον Αποστόλη, τον Μαλάκα κύριε Τον Μαλάκα, τον Αποστόλη μιλάω Δεν υπάρχει Αποστόλης Μαλάκας Εδώ ο πελάτης σε ξέρει, μου λέει τον Παρμαγιάννη, μου λέει ακούς Ε δεν το έπαιχα... πλένε, κύριε, τον μικρό σας? Γιώργο Ο κύριος Γιώργος Μάνα Μάνα την, την, Έχει, το... την παίζω συχνά το... Να σου πλάκα πλάκα, δεν την πάει σκαι αυτή την παρασκευή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 Τείστε 3 φορέ τον δολετε. Το Τύπε. Έμα ριζοσπάσει τώρα με συμμετάτηκα και η Γιατί εσύ τι παθαίνει. Πώς Εσύ τι παθαίνει. Εγώ σπηράτια μόνο, αλλά από του σκέφτομαι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Να μείνει άνεργο, έτσι και να, πας να Όλα αυτά για το ριζοσπάστη. Και, και να, τίποτα, στον ήλιο να μην έχει εμπά περιπτώσει, είσαι ορισμένα στοιχεία. Εμείς, θα άνεργη, θέλετε, να ξέρετε. θα σας κλείσουμε τα Ε, τι πλάκα Και Να σε πάρω τότε με ένα μαγνητόφωνο για να, να, να σε βγάλω δημοσίως Όχι γιατί θα δραπώ νομίζετε Αιστώ, βιώ, Κοίτα, νεύρω, κουμούνια εκτέλεση θέλετε Όχι κονσερβοκούρτι Maxi aan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 και θα χαθεί μες στις σκιές μας, όλος ο κόσμος ο παλιός. και θα χαθεί μες στις σκιές μας, όλος ο κόσμος ο παλιός. Η Στν Σερήρεκ π σέσα τώρα που ηρνέβεται τα ν έε τα πόρτατιά. Νό παελευδομήτα ένα μενεύ. δο κοιμάστε Σε λίγο θα μας πει και για το διπλό αμμονιαζόλ. Θα το αερονευτεί κι αυτό? Δεν ξέρω, έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει. Και θυμάμαι κι ένα με το πυράλι που το αερονευότανε. Μπορούμε να τα ακούσουμε ναι, με την παρασκευή. Ναι, αμέσως θα το βάλω. Ναι. Ε, είναι η πίστονης εκεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για αυτά τα σπορτ που μπάζεται και ιστορίες, αναδόλου και τελειά. Εγώ, εγώ. Τα ονομάσου εδώ σου. Πώς Jenny Μπότσι Εγώ φίλε ονομάζομαι Κώστας Δελσπάντο, είμαι ο εισαγωγής του πυράλ Α, ωραία. τι κάνεις φίλε Κώστα; λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να μην ένα να μου το σπόλε, κύτω, με τα βιράλ, ας πούμε, και τα λοιπά μαζί Γιατί αφού το όχι στον απσκτήριο, τι να κάνουμε τώρα φίλε εισαγωγέα? Δεν θέλω τώρα να να εκεί το βιράλ, θα παραγανού πολύ, γιατί Και το πάντων γιατί δεν το κάνουμε, βίδιμαστο Να, χαίστηκα. Εγώ θα το βάλω. Πού έτσι; Στον του πυράλ. Φίλε, κανον... το είναι Του εισαγωγιάς του πυράλ. Θα να σου κάνω κονέ. Του του πυράλ. Α, δεν το ξέρεις. Λοιπόν, λίγαμε τον πυράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει. Όπα, φιλαράκο, δεν το πας καλά. Άقولε 건as puta la catia. Trasutravixo ta mallia triha triha na. Kakiasmeni. Kala kanonese mini kata vo kastina pou mite li pa. Kanonise. Na pana katourisime sto biralsou. Ti la kanou? Na katourisime sto biralsou. Ti me marka birals, to pos ine? Tesi gerzi eki. Katouro? Fantazoume. Trevi dimale me mila. Dios es ire. O Jenny Bocci. Ama se gapi Για πες Θέλω να μου βάλεις του Μπέγοβιτ στο Πολιτσία Αραβιάτα Με την Ελέγκη Λουκά να λέει τα δικά της με τους μπάτζους Εκεί πέρα που την κυνηγούσαν να την πάνε μέσα Και μετά στο τέλος έναν άλλο λαό που έχεις πει Πες στο σύμμα που όλους μας ενώνει και το φωνάζει δυνατά Αυτό Ήρθε η αστυνομία να με συλλάβει, το πιστεύεις Μου λέει ένα εκεί φύγει για να έρκεται η αστυνομία Και ήθελα να μην με συλλάβει Ir mane sukuojo, saugotis. Mėta, nāc, o Dievas, met du machanai, manęs išlaubinti. Mėta, o Dievas,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 Παρακαλώ η Ιταία. Μπρατσόλας Γρηγόρης λέγομαι το Εμμανουήλ είμαι συνάδελφος Ματατζής. Ε, κοιτάξτε θέλω μια βοήθεια ξέρετε εγώ μόλις κατέβηκα από Κοζάνη χθες, μετάθεση με τον συνάδελφο τον Παλούρδο και είπαν αμέσως φεύγετε για σύνταγμα για την πορεία. Κατεβήκαμε χθες την πορεία και λέει ο προϊστάμενος μπαίνετε μέσα μετρό πάμε μετρό μέσα. Κιάκοζάνε συνάδελφοι, Be... είμαι μετρό μου λε τώρα, τι σύνταγμα μου λε τώρα. Είμαι στο αεροδρόμιο. Θα πάρεις το μετρό να πάσει όπου θέλεις. θέλει. το συνάδελφε, πώ θα γυρίσω από το αεροδρόμιο. Μπήκαμε... Έχει μετρό, έχει ταξί, έχει λεωφορεία αστικά. De... Συνάδελφε, συγνώμη δεν κατάλαβε. Ήρθα yeah. εγώ χθε από μετά όλα καλά και λέει ο προϊστάμενος πάμε στην πορεία. Πήγαμε στην πορεία στο σύνταγμα και μετά λέει μπαίνουμε στο μετρό. Μπήκαμε στο μετρό, φάγαμε κάτι πέτρες, εκεί χημικά στο χαμό και βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο από το μετρό. Με το τον, Παλούρδο, τον έχω εδώ δίπλα. με την ασπίδα το Καστικό εδώ στο μετρό ο περίεργα, πώς θα γυρίσουμε. Ωραία, θα πάρω το μετρό γραφτείτε πάλι. Εγώ δεν έχω ξανακατέβηει πρωτεύουσα. Σε σπίδα στο αεροδρόμιο. Μα τι να κάνω, βρεθείκαμε από χθες με την πορεία. Και βρέθηκε το αεροδρόμιο, με την πορεία. Με και την πορεία. και έχω και ένα χρώμα κόκκινο πάνω στην πλάτη είχα να πετάξει. Καντιάζίε, δεν κατάλαβα. Πάρε το μετρό κι άλλο. Έχει δίκαιο εγώ. Μετρό δεν έχω ξαναδεί στην κοζάνη, δεν έχει φτάσει ακόμα πάνω. Δεν ξέρω πια γραμμή δεν να πειράζ, πάρω. Δεν πειράζει. Έχει γραμμές, έχει κόκκινη, μπλε, πράσινη. Ωραία, θέλεις, γραμμή, Αν πρέπει να έρθω στην υπηρεσία που να αναφερθώ, έχω ήδη μια μέρα. Η υπηρεσία σου δείξει συγκοσμάνη συνάδελφε. Έχω έρθει μετάφραση σου λέω του από την αρχή δεν είναι εννοώμαστε ρεύμα, δεν με καταλαβαίνουν εσύ Αν πάρω ένα ταξί ε, το πληρώνει πάρε, η υπηρεσία. Πάρε, πάρε ό,τι μάλλον και πείγαιμα όπου θέλεις Είναι 3 ευρώ Είστε το ταξί, λέει. όσο περιμένω το ταξί, μήπως να πάω βλέπω πέρα, έχει ένα κατάστημα IKEA, λέει, IKEA, Στο οδρό... IKEA. Κάτι καρέκλες, λέει καλέ, να πάω να, να σκοτώσω την ώρα μου με το ή να σκοτώσω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 Τα πόδια της είχε πάντα το ντοφέκι γεμάτο και περίμενε πότε θα έρθει η βούλτευση να της κάνει περμανάς τα μαλλιά. Το μαλλί πως είναι? Σκατά! Και Νάτω. θέλω να μου βάλεις το τραγούδι με το ντοφέκι μου στο νόμο τι ποιο είναι αυτό και αφού σε ευχαριστήσω εκ των προτέρων. Πολλούς χαιρετισμούς, το θύμιο το καλαμούκι και σε έχουμε καλή συνέχεια και εις πάτε γερός. Με το ντοφέκι μου στο νόμο σε πολλοί σκάμπους και χωριά της Λευτεριάς ανοίγω δρόμο, τον στρώνω και περνά. Εμπρόσελος, εμπρόσελος, εμπρόσελος για την Ελλάδα, το δίκιο και τη Λευτεριά, στα Κρόβουλό και στην Κοιλάδα πέτα πολέμα με καρδιά. <συσχερή> <συσχερή> Από πάνω μέχρι τον τίθηκα, στρατιωτήνα. Ελασή τησα με το κακίτη και στο δίκτυο έχω επάνω, έγραφε Ελλάς και το όπλο μου στο χέρι. Μια λευκή σημαία να κοιματίζει από τον επάνω όρφο του Στρατόνα. Το τρίτο ράι παραδίδετο στο λόγο ανταρτισσών Μουσική Αδαρχία, Έλληνες και Ηληνίδες της Λαμίας και όλες τις από Απομέρους του γενικού στρατηγίου του Έλας, στα φέρνω τους πιο θερμούς κερητισμούς. Ζήτω ο κύριος αρχός λαός μας. Ο σελός της λαός μας οτινάει όλα. Το